Στοίχη 21 στους 38. Διδασκαλία και προαναγγελία. 21. Αλλά ενώ εγώ χύνω το αίμα μου για εσάς, η δού η που με παραδίδεις τους εχθρούς μου για να θανατοθώ, είναι μαζί μου επί της τραπέζης και βουτά τον άρτον εις την αυτήν πιατέλαν εις την οποίαν και η δική μου χείρ βουτά. 22. ο ως του ανθρώπου φεύγει από την παρούσαν ζωή σύμφωνα με εκείνο που έχει οριστεί από την θείαν βουλήν του επορανίου Πατρό Αλλήμωνον όμως εις των άνθρωπων εκείνων, δια του ο του ανθρώπου παραδίδεται η σου του. 23. Και αυτοί έρχεσαν να συζητούν μεταξύ των, ποιος λοιπόν από αυτούς να το εκείνος που έμελε να πράξει την προδοσίαν αυτήν. 24. Εκτός δε τη συζητήσεως αυτής, έγινε και φιλονικία μεταξύ των, περί του ποιος εξ αυτών να θεωρεί το μεγαλύτερος και περισσότερο διακεκριμένος, ώστε να έχει την πρωτεύουσα σαν 25. Ο κύριος όμως είπε προς αυτούς «Οι βασιλείς των εθνών κυριαρχούν επ' αυτών δια και αυτοί που έχουν εξουσίαν ως ηγεμόνες επ' αυτών καλούνται από τους κόλακας ευεργέτε. 26 Συς όμως δεν πρέπει να είστε όπως εκείνη, αλλά εκείνος που πράγματι είναι μεγαλύτερος και περισσότερον διαγεκριμένος μεταξύ σας γίνει όσο νεότερος ο οποίο λόγω της ηλικία του οφείλει να υπηρετεί του άλλου. Και εκείνο που έχει θέσει εξαιρετική και προηγείται από του άλλου, αυτό α υπηρετεί τούτου ω δούλου τον. 27. Ιστούτο δε σα έδωκα εγώ το παράδειγμα, διότι ποιο είναι μεγαλύτερο, εκείνο που κάθεται στο τραπέζι και τρώγει, ή εκείνο που στέκεται όρθιο και υπηρετεί. Δεν είναι ανώτερο αυτό που κάθεται, βεβαίω. Κι όμω, εγώ και τώρα που σα ένυψα του πόδα και πάντοτε στο παρελθόν, Είμαι μεταξύ σας ως υπηρέτης που σας διακονεί. 28. Δεν σας λέγω όμως αυτά για να σας αποδοκιμάσω και σας αποκηρύξω... αλλά για να σας δείξω πού θα έβρετε το πραγματικόν μεγαλείον. Συς οι ένδεκα καθόλου το διάστημα της ζωής μου... ...εμείνατε μαζί μου στις δοκιμασίες μου και δεν εκλονίστηκε από αυτάς. 29. Και εγώ, όσα τα μυβήν όσας... Σα υπόσχομαι βασιλείαν σύμφωνα με την εξουσία που έχω, λόγω του ότι και ο πατήρ μου όρισε βασιλικόν αξίωμα και διεμέ. 30. Συνέπεια δε του βασιλικού αυτού αξιώματο, το οποίο σα υπόσχομαι, είναι να τρώγετε και να πίνετε επί τη τραπέζη μου. Να απολαμβάνετε δηλαδή τα αιώνια αγαθά εν τη βασιλεία μου, διατελούντε η στενή σχέση και κοινωνία με τεμού. Και επιπλέον θα καθίσετε επιθρόνων για να ασκείτε βασιλική εξουσίαν και δικάζατε τας δώδεκα φυλάς του νέου Ισραήλ της Χάριτος. 31. Μην όμως από τον έπαινόν μου αυτών και τας υποσχέσεις που σας έδωκα. Παρεμείνατε πιστοί και αφοσιωμένοι σε με, λόγω της Χάριτος και προστασίας του Θεού. Πράγματι, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, όπως άλλοτε περί του Ιώβ, ούτω και δια τώρα εζήτησε να σας ταράξει και σας κλονίσει, Όπω κοσκινίζεται και σύετο το σιτάρι μέσα στο κόσκινον. 32. Εκόμως προσευχήθηνε υπερσού και παρεκάλεσα να μην χάσει την πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις για τις μετανία και αποκατασταθείς το αξίωμά σου, γίνε στου αδελφού σου υπόδειγμα μετανοίας και πίστεως, ώστε να στηρίζονται ούτη και να παρηγορούνται τόσο δια των λόγων σου, όσο και δια του παραδείγματό σου. 33. Αλλοπέτρος, είπεν εις αυτόν, κύριε, «Είμαι έτοιμος μαζί σου να υπάγω και εις και εις θάνατον». 34. Ο δε Κύριος είπε «Σε βεβαιώ, Πέτρε, δεν θα λαλήσει ο κατά τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας προτού να με απαρνηθείς τρεις φορές και να βεβαιώσεις ότι δεν με γνωρίζεις». 35. Και προαναγγέλωνεις αυτούς ότι στο μέλλον όλων η πίστη θα δοκιμάζεται, τους είπεν «Όταν στην πρώτη σας περιοδία σας έστειλα χωρί βαλάντιον και χωρίς άκων ταξιδιωτικών και υποδήματα, μήπως εστερήθητε τίποτε» «Αυτοί δε είπαν, όχι, δεν εστερήθημεν τίποτε» 36. είπε λοιπόν εις αυτούς «Τα πράγματα τώρα ήλαξαν και πρέπει να οπλιστείτε με σύνεση και να έχετε πάντοτε το νου σας ότι περικυκλώνεστε από εχθρούς» «Τώρα εκείνος που έχει βαλάντιον ας το πάρει μαζί του» για να έχει χρήματα προς αγοράν των αναγκαίων για τη συντήρησή του. Το ίδιο να σκάμει και αυτός που έχει σάκων. Ας τον πάρει μαζί του γεμάτον με τρόφιμα. Δεν θα έβρατε πλέον την φιλόξενο προθυμίαν και υποδοχήν που συνειδήσατε στην πρώτη περιοδία σας. Και εκείνος που δεν έχει μάχεραν, ας πωλήσει και αυτό το ρούχο του και σ' αγοράσει μάχεραν. Δεν θέλω να είπω με αυτό ότι σας επιτρέπετε στην βία να αντιτάσετε την βία ούτε ότι έχετε δικαίωμα δια τη μαχαίρας να επιδιώξετε την διάδοση του Ευαγγελίου. Αλλά απλώ δια ζωηράς εικόνος θέλω να σας παραστήσω ότι ο παρόν καιρό είναι καιρό αμήνης και ότι θα αντιμετωπίσετε θανατηφόρου επιβουλά και εχθρότητα. 37. Ότι δεν τώρα ήλθαν καιροί διωγμών και επιβουλών αποδεικνύεται από αυτά που με το λίγο θα συμβούνει σε μέ διότι σας λέγω ότι μαζί με τόσα άλλα που επληρώθησαν «Πρέπει να πληρωθεί και να επαληθεύσει σε μέ και αυτό που έχει γραφεί στον προφήτην Ισαΐαν, δηλαδή το και μεταξύ των ανόμων και κακούργων κατετάχθη για να τιμωρηθεί μαζί με αυτούς ως άνομος. Πρέπει δε να επαληθεύσει και ο προφητικός αυτός λόγος σε εμέ, διότι όσα εγγράφησαν και προφητεύθησαν δι' εμέ, λαμβάνουν τώρα τέλος και πραγματοποίηση πλήρη». 38. Οι μαθητέ όμως δεν κατάλαβαν την σημασία των λόγων αυτών του κυρίου και του είπαν «Κύριε, ειδού εδώ υπάρχουν δύο μάχαιρε», ο δε κύριος είπενε σε αυτούς. «Δεν εννοείται τι σας λέγω». Φθάνει λοιπόν. Ας μη εκτινώμεθα εις περαιτέρω ζήτηση.